Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Η κρίση απογείωσε δυσκολική διαρροή στη χώρα, όπως επισημάνθηκε χθες σε σχετική μερίδα στο Ηράκλειο. Μετά το 2009, σε αιτήσια βάση, το φαινόμενο παρουσιάζει αύξηση περίπου τριών ποσοστιαίων μονάδων. Από την Νέα Τυρακλείου Σταλούλα -Κατσουλάκη. Επικίνδυνε, χαρακτήρισε ο Δήμαρχο Λέσβού που πήρε ο καρκινό δηλώσει του Τούρκου προέδρου Ταγίνη Περντογάν, ο οποίο αντισβήτησε τη συνθήκη τη λογάνη. Οι δηλώσει αυτέ δεν βοηθάνε στο καλό κλίμα που υπάρχει στη σχέση των δύο χωρών, τόνισε. Για την Αρτεγέου αναστασία πιδάκι. την αναστολή κατάργηση των μειωμένων συντηρεστών φυπηάζει την υφορίστη μου για να μην υπάρξουν λουκέτα τι επιχειρήσει. Σάμω για την Αρτεγαίου, χάρη Ζαγοντάκη. Παράταση ζωή μόλι τριών μηνών, πήρε τελικά το υποκατάστημα ΔΕΗ στην Αμαλιάδα και θα συνεχίσει έτσι τη λειτουργία του μετά τι επαφέ των στελεχών τη επιχείρηση και των εκπροσώπων του Δήμου Ήλιδας. ΕΡΤ Πύργου, χρήση τη Εξώδικη δήλωση από τον Σύλλογο τη Προεσπέρα τη Βορειοδυτική Ικαρία προ την ΔΕΗ, την ΔΕΗ Ανανεώσιμε και την κατασκευαστική εταιρεία ΕΝΕΤ για την εδώ και 21 μηνών πάυση των εργασιών στο ευρυθικό ενεργειακό έργο που αναλάβει νησί. Επίσης, τους καθιστούν υπεύθυνους αυτικά και εθηνικά για οποιαδήποτε βλάβη επέλευσης σε άνθρωπο ή περιουσία, την έπεια πλημμυρικών φαινομένων και κάθε είδους αντιχημάτων τα οποία συνδέονται με την παρούσα εκτεμή κατάσταση φέρου. Γιώργος Βητσαράς, από Ικαρία, για την έρταγεου. Περισσότεροι από 100 νέοι δωρητέ μιέλου των οστών εγγράφηκαν στο σχετικό μητρό κατά τη διάρκεια του Ραδιομαραθώνιου με τίτλο «Δώσε λίγο στός, σώσες το λεπτό για τα δικά μας παιδιά» που διοργάνωσε χθε η Έρτ Κοζάνη σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών των Εμμοδωτών Γέφυρα Ζωής. Από την Έρτ Κοζάνης, Περίκλεις σε συμβολική κατάληψη, έξω από τα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνική Πολιτική και Παιδεία, προχώρησαν σήμερα ο Σύλλογο Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση Χανίων. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την υποστελέχωση του οργανισμού. Για την Ερτ Χανίων, Σοφία Θεοδωράκη. Πάνω από το 85% οι κατασκευαστικέ εργασίε στην Ιώνια Οδό. Μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται να παραχωρηθεί στην κυκλοφορία το κομμάτι Φιλιππιάδα Αυγό και στη συνέχεια το τμήμα Αμφιλοχία Πουβαρά. Ερτιτήριο κόστο ποπα Το αρχείο Θέατρο τη Τουρκία έφεραν στο φω ένα που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι στο συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο τη Μεσυνία από την εναθήνη αρχαιολογική εταιρεία και την έφορο αρχαιότητων δόκτο ξένια ραπογιάνη. Η ανακάλυψη του πνημείου αποτελεί κορυφαίο για την αλλά και για την τη Έρτη Καλαμάτα Μαρία το στην αποκεντρωμένη διοίκηση θα προσφύγουν η έξι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι για την απόφαση του ΔΣ του ΣΥΔΙΣΑ να αποδεχτεί τα αποστηρωμένα υγειονομικά απόβλητα εταιρείας από την Τρίπολη, ενώ θα ενημερώσουν και τον Ισαγγελέα για τη μη τήρηση τη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίση και τον Επιθεωρητή Δημόσια διοίκησης. Μαρία Δημητρίου Ερτβόλου. Το μάagnoστου Άνδρα βρέθηκε σε παραδρόμο της επαρχιακής οδού Ρόδου Καλιθέας σε ασβεστόλακο βιοτεχνηίας Βεστοπίας. Δίπλα στο πτώμα βρέθηκε ένα σακβάγιας για την οδού Αριστεidis Μιαούλिस. Στην Πάτρα σήμερα οι βργόσος Σωτορικών και Δικηδικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρμπής. Ο κύριος Κουρμπής συναντάται με τον Περιφερειάρχη της Ελλάδας, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στους τρεις νομούς της Περιφέρειας. Αθανασία Σταμοπούλου, ΕΡΤΠΑΤΡΑΣ Δεν ιστάλθηκε στην περιφέρεια Ιόλιαν το σχέδιο διαχείριση των σκουπιδιών που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο κατήγηλε στην έρθε Ζακίνθου ο Δημοτικός Σύμβουλος και Συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης Κασιμάτιος Το σχέδιο είναι ακριβώς το ίδιο και να σταματήσει η μικροπολιτική απάντηση ο Πετρό η παραδόση φαρμακευτικού υλικού προ το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινα προχώρησε ο Δήμο Φλόρινα. Το υλικό το οποίο παραδόθηκε θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη βασικών αναγκών του νοσοκομείου, συμβάλοντα ω ένα βαθμό στην εύρυθμη λειτουργία του. Για την ΕΡΤ στο Μαύρο Δάμο. Πραγματοποιήθηκε χθε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπη Χρήση του Μέτχιου στην εδρίαση τη Επιτροπή Διοργάνωση τη Πανελήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη, η οποία θα διεξαχθεί το τριήμερο 25, 26 και 27 Νοεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο τη βιομηχανική περιοχή Κομοτινή. Έρθει Κομοτινή, Παναγιώτης Γιώργα. Φεστιβάλ Παιδικών Χωροδειών από τα Ιόνια Νησιά συνδιοργανώνει Περιφέρεια Ιονιονήσων με τη Χωροδία Κέρκυρα στο Σάββατο 1 Οκτωβρίου στα Παλαιά Νάκτορα. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της συνοχής της περιφέρειας μέσω της μουσικής και του πολιτισμού. Για την Αρτ Κέρκυρας, Λίκουργος Κιάδοπουλος. Γιορτή πουλιών στη Λίμνη Κερκίνη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή Οκτωβρίου με παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπια διανομή πληροφοριακού υλικού και διεξαγωγή περιβαλλοντικών παιχνιδιών για τα παιδιά. Για την Έτσερον, Λεωνίδας Κασάπης. Περισσότεροι από 250 αθλητές από όλη την Ελλάδα θα πάρουν μέρος αυτή τη Κυριακή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Mountain Bike που θα διεξαχθεί στον Κύσαγο. Ερτ Λάρισας, Γιάννης Γιάτσικος. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.